Κυρίες μου και κύριοι Καλή σας ημέρα Καλώς ήρθατε Στον τοίχο Καλώς ήρθατε λοιπόν Μια ωρίτσα εδώ Να ρίξουμε μια ματιά Τι ματιά me... Γιάννης Λαζάρου στο μικρόφωνο 2681 4060 Αν θέλετε να μας πείτε Καμιά γκβέντα εδώ είμαστε Να σας ακούσουμε Άμα πείτε και τη γνώμη σας τι γίνεται Κυρίες μου και κύριοι σε όλους τους φίλους που είναι συνδεδεμένοι και ακούνε Καλή μέρα Στα ραδιόφωνα που μας κάνουν την τιμή να μας αναμεταδίδουν Στους φίλους στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα Στην Άουσα, στην Πιτολεμαϊδα Στη Βέρεια, του Χάνδακα Χρήστο, δεν μου πες τι έγινε. Αραίωσαν οι στην Κυψέλη. Πας yeah. και φτιάξτε κανένα, φυτέψτε κανένα μαρούλια. Αλλά απαγορεύετε να φυτεύετε μαρούλια τώρα. Yeah. Κυρίες μου και κύριοι, yeah. πρέπει yeah. τελικά yeah. Να... Yeah. να συνηθίσουμε. Yeah. Θα μου πεις εδώ τα συνηθίσαμε όλα. Εδώ έχουμε... Ε... πώ το λένε τώρα... Εδώ έχουμε συνηθίσει τον πολιτισμό που μας επέβαλαν Μουσική Δεν θα συνηθίσουμε το να κάνουμε έτσι ένα ούλι μαζί Ένα ουάου μπας και φύγει αυτή η κατάσταση Μουσική Είναι θέμα προτεραιοτήτων κυρία μου και κυρία μου <μουσική> Οι προτεραιότητες των χορτασμένων, των άνων Είναι <σχερδιά> να ασχολούνται με όλη αυτή την κατάσταση Οι προτεραιότητες οι μας Και κάποια μερίδα του ελληνικού λαού Η οποία υποφέρει είναι άλλε είναι άλλες ε, κυριολεκτικά, αλλά δεν γίνεται να μην ε, παρακολουθούμε και τα τεκτενόμενα, διότι διότι γιατί τα παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα; και θα μου πεις τι να κάνουμε; να πιάστουμε από το χέρι, να πάμε στο ζάλογο και να, να το πιάσουμε όλοι μαζί το τραγούδι μακαρόνια με κιμά; ε, τα πρόστιχα τα μαύρα τα εσω Και να μπδίξουμε στο Στον στο κρεμπό Δεν γίνεται Δεν... Πιο τραγούδι Έλεγαν τότε Ποιο έλεγαν ποιο... Έχει για καημένο ψάρι Έχει για γλυκιά ζωή Ναι το ψάρι τώρα μεγάλε θα το δεις με το κιάλι Έχει για καημένε κόσμο λέει Τώρα πάνε αυτά τώρα μεγάλε Τώρα έχεις ε... Ε... Έχει τρουβάδε, έχει. Πώ το λένε εκείνο και τον άλλο το ξεφτυλισμένο ρετό. Ρε, το. ρε τι, τι γενιές έχουν δημιουργήσει, ρε, έχουν. Είδα να ξέρω τα παιδιά τώρα, ε, Όχι όλα έτσι, γιατί έχουμε, έχουμε μουσικάρε νεολαίου, έχουμε. Τα τελευταία χρόνια έχουν βγει κάτι μουσικάρε νέοι, δηλαδή μιλάμε για εκπληκτικού μουσικού. Αλλά αυτοί τώρα, όλοι αυτοί που τρέχουν εκεί να δουν ξευράκονται την πάολα και πώ το λένε εκείνο τον άλλο το χαμένο ρετό που είναι σαν ένα που γαυγίζει ένα καινούριο εκεί Παντελίδη μπράβο Αυτοί οι γενιές τώρα που, που είναι πιστοί αυτών των καταστάσεων θα μεγαλώσουν κάποια στιγμή δεν γίνεται θα μεγαλώσουν έτσι δεν είναι Τι θα έχουν να θυμούνται με Τι θα έχουν να συγκινούνται από τα νιάτα τους Τι ακριβώς θα έχουν Τέλος πάντων κυρία μου, κυρία μου Αυτά τα ξέρει καλύτερα ο, Τα ξέρει καλύτερα ο υπουργός Επί του πολιτισμού Και ο, και ο, ο μαέστρος Και ο δήμαρχος της Νέας αλλά εμείς θα μείνουμε στο... Οι θεσμοί. Οι θεσμοί, λοιπόν, θέλουν νέα λίστα. Θα στείλει η κυβέρνηση νέα λίστα στους θεσμούς. Εδώ τώρα καταντήσαμε, όπως κάνουν εδώ, θυμόσαστε, που σας έλεγαμε πριν ένα-δυο χρόνια, εδώ, είχα ακόμα και σήμερα, οι βουλευτάδες Τσάρτα ναι, όταν θέλουν να κάνουν αντίσταση, γράφουν μια επιστολή. Γράφω μια επιστολή, ρε παιδί μου, και τις, ή τη αντιπολίτευση ή τη συμπολίτευση, τώρα έφτασαν να στέλνουν επιστολή αντιπολίτευση και οι συμπολιτευόμενοι. Γράφω μια επιστολή, κύριε Υπουργέ, γιατί τα πλατάνια, ξέρω εγώ, έπεσαν τα φύλλα από τα πλατάνια, και απαντάει ο άλλο. Μα είναι χνόπωρο, αδερφέ να πούμε. Έπεσαν... Α, πέφτουν το χνόπωρο τα κόμματα. Δηλαδή αυτή η ιστορία γινόταν και γίνεται μέχρι σήμερα. Ε, θα μου πει εσύ του ψηφίδε, τι έγινε, δεν Φτάσαμε στο σημείο λοιπόν κυρία μου και κυρία μου Μία χώρα η οποία, στην οποία δεν υπάρχει μεροκάματο ούτε για δείγμα Υατροφαρμακευτική περίθαλψη ούτε για δείγμα Παιδεία ούτε για δείγμα Α, Καλά για, για ανάπτυξη δεν συζητάμε Αξιοπρέπεια δεν υπάρχει ούτε για δείγμα Φτάσαμε στο σημείο να κυβερνάτε μέσω αλληλογραφία Με γράμματα τα οποία ανταλλάσσει ο Γιάννη με ένα μη Ο Γιάννη ουάου wow, βαρουφάκης και η αριστεροπατριωτική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τους θεσμούς με τη Μέρκελ, με τη Σόμπλε, με ταξίδια πέρα δόθε ε, με συναντήσεις κορυφής με ιδιαίτερες συναντήσεις στα κόκκινα και στα μαύρα δωμάτια έτσι κυβερνιέται αυτή η χώρα αυτή τη στιγμή κυρία μου και κυρία μου και δεν δίνει δεκαράκι τσακιστό κανένας για μερίδα μεγάλη του πληθυσμού η οποία δεν έχει στον ήλιο μοίρα Κουραστική θα γίνομαι. Δεν έχει επόμενο δευτερόλεπτο. Όρνια της Δεν έχει επόμενο δευτερόλεπτο. Και Λοιπόν, δεν έχει... Όχι, όχι αύριο. Δεν έχει επόμενο δευτερόλεπτο. Κυρία μου και κυρία μου, βέβαια, όταν διαθέτεις... με και κιόλας... όταν διαθέτεις υπουργούς, οι οποίοι παίζουν το πουλάκι τους, με με τώρα, το πουλάκι τους λέω εσύ είσαι ο πιστοδρομικός να πω bit κινείσαι ακόμη με κάρβουλο λοιπόν το Twitter τους ο Βαρουφάκης έκανε... ο Βαρουφάκης δεν στέλνει ακριβώς επιστολές παίζει με το Facebook και το πουλάκι του το Twitter του και έστειλε ε, tweet, tweet στους επικριτές του και του έγραψε με... χρησιμοποίησε τα ρόγια του Roosevelt Αχα, ναι. με μισούν και εγώ καλωσορίζω το μίσος τους Λουάου Ελάτε όλοι μαζί να αναφωνήσουμε ουάου Και να σκίσουμε τη ζαρτιέρα μας Βεργαλό <Το> <Το> Πού είσαι ρε η ζεις <Το> Τι έγινε <Το> Κατάλαβα ότι θα ήσουν αχάλια <Το> Μάλιστα Πώς! Πώς! Πως! είναι πως καθόλου τώρα! Μπράβο, ρε παιδί Μπράβο, ρε παλικάρι. Μπράβο, περαστικά σου, παλικάρι. Περαστικά σου, περαστικά σου. Κοπουλάκι, το σρε, όχι το κολλάκι. Έλα λοιπόν να, να... Έλα όλοι μαζί να φωνήσουμε wow Έλα! Έλα! Γεια! Γεια! Γεια! Ναι φίλε μου! Μα κοίταξε! Δεν μου λες... Βλέπεις καμιά διαφορά Δηλαδή τι διαφορετικό βλέπεις εσύ! Έτσι δεν κυβερνιέται η χώρα! Ελάτε να αναφωνήξουμε ΩΑΟΥ! Παρακαλώ! Ναι! Ναι κύριε τηλεκραντά μου! Ναι! Ε, αφού ε, παίζει με το πλή το άλλο <laughs> Λοιπόν πάει το τραγουδάκι Το δικό μου το πολύ Το ζηλεύουνε πολύ Έχει καλό πλίο ο Βαροφάκης <laughs> <laughs> Εσείς Εσείς τώρα μιλάτε δηλαδή Πραγματικά αυτά, αυτά όλα τα θεωρείτε εσεί τώρα Τα θεωρείτε διακυβέρνηση χώρας ε, Ξεκινάνε τα δικά μαθήματα Τα χείριθμα μαθήματα Αναφωνήγματος wow! Θα κάνουμε wow, Κυρία μου και κυριέ μου Ο Γιάννη είναι, Πρόκειται για μια προσωπικότητα Διεθνούς κύρου μετά ένα, ε, Όπως είχαν βγάλει μέσα στους 100 διανοητές του κόσμου Το Γιουργά και τον Παππαντρέα Τώρα το Γιάννη Το βγάλανε ένα περιοδικό εκεί Πέρα ανάλογα από τη είναι αυτά όπως ξέρει. Ε, μέσα στις 10 φοβερότερες προσωπικότητες του κόσμου Πως λέγαμε ας πούμε Φοβερή προσωπικότητα του κόσμου ήταν ο Μαχαμάτας ο Γκάντι ρε παιδί μου εδώ από τις χαλτιάδες Μαχαμάτας ο Γκάντι Λοιπόν Είναι και ο Βαρουφάκης Με, μεγα, Ο Μαχαμάτας Ο Μαχαμάτας yeah. Ο Μαχαμάτας λοιπόν Τι σου λέγα μεγάλε Είναι Είναι τρελά η κατάσταση μεγάλε. Όσο πιο εξεφτελισμένος είσαι Παρακαλώ Μπράβο, μπράβο τηλεγραφία. Μπράβο, μπράβο. Άμα φορέσει και εκείνη την άσπρη την κελεμπία, θα είναι ίδιο ο Γκάντι. Στο παχουλό του βέβαια, γιατί ο Γκάντι ε, ήταν δύο κοκαλάκια να πει. Λοιπόν, γι' αυτό το φτιάχνει έτσι το κεφάλι. Κυρία μου και κυρία μου, η εποχή είναι αυτή. Όσο πιο εξευτελισμένο είσαι, όσο πιο πουλημένο το μάρι είσαι, τόσο σε υψηλότερε θέσει διορίζεσαι, διότι μόνο έτσι μπορεί να παίξει το παιχνίδι των ε, κατακτητών, ε, οδηγώντα το καράβι προς την ολοκλήρωση του ευροναζισμού του ολοκληρωτισμού στην Ευρώπη διότι κυρία μου και κυρία μου όταν φτάνεις σε σημείο ω χώρα πρόσεξε δηλαδή να πω σας το πω να στο συγκρίνω με το σπίτι σου ξέρεις έναν ξεφτυλισμένο της κοινωνίας έναν ο οποίος δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του έναν διεφθαρμένο κλπ. όταν φτάνει η επιβίωση της οικογένεια σου να εξαρτάται από αυτόν πως καταλαβαίνει μεγάλε δεν υπάρχει ε, μέλλον, δεν υπάρχει ζωή για την οικογένειά σου Γιατί έφτασε τώρα μία χώρα ολόκληρη Να την λιδωρεί και να εξαρτάται από την υπογραφή του Υπουργού Οικονομικών της Σλοβενίας Αν θα πάρει οικονο... οικονομική βοήθεια <Ρι> Δεν ξέρω, με συλλήβεις φαντάζομαι στον αέρα <Ρι> Εκεί φτάσαμε λοιπόν Οπότε ε, τους κράτησα μοτράκια ο Γιάννη Και δεν πήγε να φάει μαζί ε, διότι αυτά, όπως δήλωσαν οι συνεργάτε του Ο Μορειοκορεάτης εκεί Ο πως το λένε Οι συνεργάτες του που ήταν και συνεργάτες του Σόιμπλε Που είναι ακόμη δηλαδή συνεργάτες του Σόιμπλε Αυτά τα δείπνα τα βαριέται ο Γιάννη Λάου Αλλά το θέμα είναι το εξή. Δεν ξέρετε εσείς το πραγματικό ρεπορτάζ Στο δείπνο Εκεί τους Σλοβαίνους και αυτούς Τι νομίζεις ότι τους, τους ταΐζουν Καμιά μπομπότα να πούμε Εξι μηνών από αυτό το τυρεί το μοχλιασμένο, Ο Γιάννη δεν τρώει τέτοια Ο Γιάννη για να δεν τυρεί τη του του τρώει σούσια Και διάφορες τέτοιες ιστορίες Κυρία μου και κυρία μου Όταν φτάνει μια ολάκερη χώρα Να ασχολείτε, να ασχολείτε Με αυτές τις ιστορίες Και να εξαρτάτε η επιβίωσή της Από το αν θα υπογράψει από Αν θα υπογράψει ο υπουργό Ο Σλοβένος Ο οποίος σου λέει Σου πουλάει τσαμπουκά. Όπως καταλαβαίνεις, η αξιοπρέπεια ε, είναι αραγμένη στην κλίνην ε, κάποιου πορνίου και αναμένει και άλλους πελάτες. Λοιπόν, όμως θέλω να με προσέξεις όταν έχεις και κλαρινογαμπρού στην εξουσία τύπου Στρατούλη λοιπόν, χρόνια αγωνιστής ο Στρατούλης οι οποίοι σου λένε χρωστάμε με πολλάδεις για αυτό το πρόβλημα το έχουν οι δανειστές". Κυρία μου και κυρία μου, όπω καταλαβαίνει, είναι η ρίση του Λεβεντομαλάκα αυτή. Χρόνια τώρα. Χρόνια η ρίση του Λεβεντομαλάκα. Ότι χρωστά πολλά δεν σε πειράζουν, χρωστά λίγα σε πιάνουν. Ε, πέρα από τη... Αυτό δεν μπορεί να στο λέει. Δηλαδή η εξουσία αυτή τη στιγμή που μέσω τη κυρία Βαλαβάνη σε εκβιάζει, σε τρομοκρατεί ότι θα σου πάρει το σπίτι για να πληρώσει και από την άλλη ο Λεβεντομαλάκα σου λέει αυτά που σου λέει. Όμω. Και να το, να το κάνουμε πράξη. Όσοι χρωστάτε πολλά στην εφορία, μην πάτε να την πληρώσετε. Μην πάτε, ρε παιδί μου, να την πληρώσετε. Εξάλλου, αυτά δεν σα έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά. Δεν ήταν με πανό έξω από τη ΔΕΗ και τέτοια και δεν πληρώνουμε χαράτσια και τώρα σε καλούνε να πληρώσεις το χαρά του 2013. Είναι πατριωτικό τώρα. Όταν ήταν οι άλλοι, οι γαλαζοστρούγγοι, ήταν αντιπατριωτικό. Τώρα που είναι η βαλαβάνια με την παρέα τη, είναι πατριωτικό. Κυρία μου και κυρίε μου, δεν υπάρχει ίχνο σοβαρότητα. Διότι θα επιμείνουμε ε, ότι είναι άλλο η μπαλαφάρα και άλλο η διακυβέρνηση Οι ζωές, οι ζωές των πολιτών ενός κράτους mm -hmm. Τούτοι εδώ λοιπόν μαθημένη από τη μάσα ξάπλα και αργυλέ εμείς οι τρεις τον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ Συνεχίζουν λοιπόν, συνεχίζουν, ε, μας κοροϊδεύουν με τις κόκκινες ζαρτιέρες Με συγχωρείτε κόκκινες γραμμές και διάφορα άλλα τέτοια Οδηγώντα την κατάσταση στον Ιούνιο-Ιούλιο να... όπου θα πέσουν και οι τελικές υπογραφές μην ανησυχείτε τα ψηλά και για την κίνηση θα τα δώσουν και θα τα παρουσιάσουν οι επιτυχίες οι αυγιανές και νίκες της κυβέρνησης ε, αυτό είναι το παιχνίδι. μην ανησυχείτε όλα τα άλλα τα σιαξήματα Brexit και πτώχευση που το λένε μες στο ευρώ αυτά είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε είναι για να για να σκιαζόμαστε ακόμη περισσότερο μην ανοίξει η μασέλα μας και φτάσουν τα δόντια μας στα λαρίγκια τους διότι όπως σου έλεγα και προχθές λοιπόν ως ανάχωμα ως ανάχομα, λόγο για τον οποίο ψηφίστηκε ο κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ αρχίζει να υποχωρεί παρακαλώ Θα τα χρησιμοποιήσουν όλα, αγαπητέ μου, και την καθυστέρηση των μισθών, πληρωμή των μισθών και συντάξεων, όλα τα κόλπα τα χρησιμοποιήσουν. Όλα τα, το, θέμα, το θέμα είναι το εξή: Ότι δεν έχει δεν έχεις κυβέρνηση να τα αντιμετωπίσει αυτά τα πράγματα τώρα. έξω όταν σου λέει τώρα, Υποτίθεται ότι σοβαρός άνθρωπος άνθρωπο αυτό τώρα. Λοιπόν, χρωστάμε πολλά για αυτό το πρόβλημα. Το έχουν αυτοί. Τι να του πει επίση. Ο σοβαρότατο αριστερό δραγασάκη μα είπε ότι οι δανειστές μας στραγγαλίζουν, γι' αυτό μπορεί να υποκριωθούμε να πάρουμε από μόνοι μας μέτρα. Πάρτε τα ρε πουλάκι. Βγείτε και πείτε την αλήθεια στον ελληνικό λαό και πάρτε τα μέτρα σας. Δεν νομίζω να σου πω κάτι κύριε Δραγασάκη μου. Δεν νομίζω ότι ο ελληνικός λαός πέρα, εντάξει, είναι πολύ βολεμένη καμία αντίρρηση ότι ε, θα προτιμήσει να τον σφάξει ο Σόιμπλε και η παρέα του από άλλε καταστάσεις. Πάρτε τα αυτά τα μέτρα. Αλλά τι μέτρα να πάρετε μόνοι σα. Το σκεπτικό είναι απλό. Κληθήκατε να διαχειριστείτε μια εξουσία. Να διαχειριστείτε μια κατάσταση. Αυτόν τον ονομαζόμενο καπιταλισμό Εντός του ολοκληρωτισμού αυτού του ναζιστικού τη Ευρώπης, ΕΕ. Τι μέτρα να πάρετε από μόνοι σα. Ούτε για κατόρυμα δεν πάτε από μόνοι σα. Μη μα τρελαίνετε δηλαδή. Σε ποιου απευθύνεστε και τα λέτε αυτά. Ακόμα και οι ακρεφνή δεν σας πιστεύουν πια. Γι' αυτό σου είπα ότι ακόμη τρεμοπαίζει το ανάχωμα με κάτι κόκκινε γραμμές, κάτι κοροϊδίες, κάτι προσλήψεις, κάτι τέτοια. Το ανάχωμα αρχίζει και καταραίει. Και αρχίζεται και χρησιμοποιείται την άλλη μεγάλη παπαριά, εκλογές ή δημοψήφισμα. Και σας ξαναρωτήσαμε τι ακριβώς θα λύσουν οι εκλογές ή το δημοψήφισμα με το οποίο απειλείται ακόμη και τον ελληνικό λαό για μια άσθουσ του δανειστές αυτά είναι κόλπα που κάνετε μεταξύ σα. <Τι>, Τι ακριβώς θα λύσει, Ποιο θα είναι το ερώτημα του δημοψηφίσματος <Τι> Δραχμή ή Ευρώ, <Τι> Εδώ μιλάμε, είστε ταγμένοι με την πλευρά με, με και Τζίμερου. Το καταλαβαίνετε, <Τι> Αυτοί είναι οι Ευρωπαϊστέ στην Ελλάδα. <Τι> οι Λοβέρδοι, οι Τζίμεροι, οι, οι Σαμαράδε, εσεί από πότε γίνατε ωραία Ευρωπαϊστέ. Από την εποχή που λέγατε κάτω τα σύνορα και τα ξέρω εγώ τι να σου πω Ο Αλέξης χτες Παρακαλώ yeah. Ανάχωμα να, είναι Ναι τι είναι φυσικά τι... Like brother, <συσί> ναι, Όχι μωρά <μόρα>, θα μα <συσί> σώσει κι αυτός οπωσδήποτε όπως και προηγούμε <συσί> ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. <συσί> ναι. Ρε παλικάρι μου ποιος είπε ε, να σου πω κάτι Φυσικά είναι ανάχωμα Πια στιγμή δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή όσο τι λειτουργεί όσο, ανάχωμα λειτουργεί Πλάκα μου κάνεις Εδώ έχουμε λαό τον οποίο τον σφάζουν μωρό Καταλαβαίνεις τώρα να βγει και βαλαβάνει τώρα να, να, να απειλεί το Λαουτζίκο τώρα τον άνθρωπο που δούλεψε 30-40 χρόνια που έχουν ματώσει τα χέρια του να του πάρει το σπίτι η άεργοι, οι ανεπάγγελτοι, οι άνοοι ποιον απειλείς δηλαδή και ποια είναι η διαφορά σου από το Θεοχάρη αυτό θέλω να μου πεις ποια είναι η διαφορά σου από το προηγούμενο καθήκη το διορισμένο και δηλαδή ο φόρος ο, ο ήταν ε, για σένα Χαράτσι τώρα είναι πατριωτικός Ρε πλάκα θα μας κάνετε <laughs> <laughs> Πλάκα μας κάνετε δεν θα μας κάνετε Ο Αλέξης μίλησε με την αφεντική να χθες <coughs> <coughs> Και τη ζήτησε επιτακτικά ο Αλέξης Κοίταξε να σου πω είπε ηφεδροθέα Πρέπει να βρεθεί συμφωνία Αλλά παρά αυτά δώστε μας μερικά ψηλά Μην μπάθουμε τίποτα για καταλαβαίνεις Αυτά Και τα υψηλό βαθμα λέει η στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Χρόνια βολεμένα και χορτασμένα Όταν ακούσει ψηλό βαθμός τέλεχος, Μεγάλε Εσύ εντός ή εκτός παρενθέσεως Βάλε κομματόσκυλο <Κι> Ναι κομματόσκυλο Πώς να το πω αλλιώς Κομματοντόγκ Λοιπόν λοιπόν, Διαρέουν σενάρια για εκλογές Ξαναρωτάμε λοιπόν Τι ακριβώς θα λύσουν οι εκλογές Ποιο θέμα θα λύσουν οι εκλογές Εκτός από το ότι θα σε οδηγήσουν να ξαναδώσεις την κατάσταση σε κάποιο τσίπρα και να βγαίνει ο Σούλτς με θαύριο και ο Γιούγκερ και να σου λέει ρε παπάρα χθες σε ρωτήσαμε αν θες να μας στείλει το διάλογο και είπε όχι γιατί το ανάχωμα μας δουλεύει καλά μόνο αυτό εξυπηρετούν οι εκλογές τι άλλο εξυπηρετούν οι εκλογές θα ψηφίσει ο Μπαρμπαμίτσος τώρα να πούμε ε, μακροοικονομικά μακρο συστήματα που ξέρει και έχει στο μυαλό του μόνο ο Αλέξης Δηλαδή, έλεος τώρα, υποτίθεται ότι έχετε και δυο δράμια μυαλό, υποτίθεται ότι έχετε και παιδιά και τα κοιτάτε στα μάτια όταν πηγαίνετε σπίτι. Παρακαλώ. Τι κάνεις Μπορώ να μάθω σε ποια θέση με διορίσατε. Να φυλάζω τα μικρά... Υπάρχει τι άλλο για αλλά με περάσαντε ρε Ρε εσείς με κοροϊδεύετε, θα τα βγάλω στη φόρα όλα Η Χρυσοβελόνη διόρισε την κόρυψη τώρα να τον βγάλω στη φόρα Θα βρω κι άλλους διόρισου Με λίστα τη λίστα Τη λίστα I του Σίτλερ. Baby, you ain't life anymore. Ναι Ναι Να σου πω κάτι Δηλαδή η λίστα θα βάλει ο, ο Αλέξης Όποιου στένει στη λίστα à... Τότε θα πάω Θα μπω στη λίστα. λίστα Θέλω να με βάλετε στη λίστα κυβέρνηση. δεν είστε Ναι Κύριε κυβερνητικέ μου Ευχαριστώ για το ρεποτάζ Θα το πεταδώσω <Ρι> <«Ρι> <Ρι> Να σε καλά Όταν <Ρι> μιλάς με την κυβέρνηση Νιώθεις αλλιώς ρε σίγουρα. <Ρι> νιώθεις ένα πράμα, Νιώθεις ένα τσίρνιασμα <Ρι> <Ρι> <Ρι> Τώρα εγώ μιλάω με κυβερνητικά στελέχη τώρα Τούτο το έρμο Το κυβερνητικό στέλεχος βέβαια δεν είναι σκυλο, Αλλά είναι κυβερνητικό στέλεχος να τον κάνω τώρα Λοιπόν που λες ε, Θα αργεί ο διορισμός μεγάλε Και θα αρχίζουν να πετάω στον αέρα Κάτι χρυσοβελώνει διόρισε κόρη Και λοιπά Κανονίστε την, πορεία Κανονίστε την πορεία σας Κυρία μου και κυρία μου Τι σου έλεγα λοιπόν Ότι τα ψηλόβαθμα Τα ψηλόβαθμα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Διαραίουν εκλογές Οι εκλογές λοιπόν το μόνο το οποίο έχουν να προσφέρουν είναι Στο Σούλτ Στη Μέρκελ και στο Σόιμπρελ ε, την δικαιολογία Animo. Τι φωνάζεις Ελληνικέ λαέ Σου δώσα για μία ακόμη φορά το δικαίωμα Να με στείλει στο διάλο Και εσύ με έκανες εικόνισμα Με έκανες εικόνισμα Αυτή είναι η πραγματικότητα Δεν είναι άλλη πραγματικότητα Γραμματέας εθνικής άμενας Ο υπερεργολάβος η yeah, κυβερνητική τι έγινε, τη εταιρεία που έκλεισε την uh, Την εργασία των 500 εκατομμυρίων ευρώ πάνω για τα σαπάκια τα αεροπλάνα. Τι έγινε, ένα κυβερνητική; Το χάνω με το παιχνίδι. Ο εισεγγελέα τον Ταφίλη τον ερευνά από το 2014 για τα αντισταθμιστικά που ζημίωσαν το δημόσιο 31,5 εκατομμύρια ευρώ έλα μου ρε, τώρα, κύριε Σαγγελέα μου no. το δίσκο εσύ για ψηλά τώρα 31 εκατομμύρια ρε. Mm -hmm. αυτά είναι ψηλά ρε, κύριε Σαγγελέα hey. αφήστε τον άνθρωπο εκεί να διοριστεί γραμματέας mm -hmm. τι θα γίνει με αυτούς που δεν, δεν, δεν διορίζονται ρε παιδιά mm -hmm. τι θα γίνει με αυτούς οι οποίοι βλέπουν το, δε, όχι και άλλοι μεροκάματα. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή μεγάλε Στην Ελλάδα Υπάρχει η... Ένας στους δύο Έλληνες Είναι χωρίς δουλειά Ένας στους δύο Δεν είναι υπερβολή αυτό Όπως το στο μεταφέρω και όπως το ακούς Και ο ένας στους δύο που έχει δουλειά Κάνει δουλειά μη παραγωγική Και όπως γνωρίζεις μεγάλε ανευ παραγωγής Ζωή δεν υπάρχει κατάλαβε Δεν υπάρχει ζωή διότι δεν μπορείς να φας αέρα κοπανιστό Η παραγωγή θα σου φέρει κέρδος Οι υπηρεσίε δεν σου φέρνουν κέρδος Σου φέρνουν ε, σάπιο σύστημα Ένα στους δύο λοιπόν Είναι δηλαδή σου δίνουν την ανεργία 27-28% Συμβάλε να πούμε πάνω από 30% Έτσι Διότι είπαμε είναι και κατηγορίες Ο οποίες δεν είναι καταγεγραμμένες Δηλαδή 30% Και ένα υπό απασχολούμενο δίνουν ένα 12-15% που σημαίνει είναι άνεργοι αυτοί πάμε στο 40 τα 100 μεγάλε 45 και τα 100 Καταλαβαίνεις, είναι χωρίς δουλειά χωρίς τη δυνατότητα να πληρώσουν τους εκβιαστές τύπου βαλαβάνι και να αγοράσουν ψωμί να φάνε <Το> αυτό όλο το, το, το 50% χοντρικά Πώς καταπίνει την ιστορία του αναχώματος Και όλοι, πού ακριβώς ακουμπάει Πού ακριβώς ακουμπάει το κεφαλάκι του Και τι ονειρεύεται you so Λοιπόν μεγάλε ένα εκατομμύριο Ελληνάρες Που πλήρωσαν το χαράτσι της ΔΕΗ Πρέπει να ελέγξουν αν έχουν ξοφλήσει Το φόρο μέσω της ΔΕΗ Διότι πολύ πιθανό είναι να μην τον έχουν ξοφλήσει και να, η Βαλαβάνη να τους ορμήξει Να τους βάλει μορία διότι Στο είπε Βαλαβάνη Έτσι και δεν κάνει αυτά τα πράγματα Έρχονται κατά σχέσει. Πάρα πολύ γουστάρο. Μεγάλε να σου πω κάτι Το θέμα είναι πει, τι να κάνουμε ξέρω Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα Τι να σου πω να μαζευτούμε Καμιά δεκαριά ζουρλή Να πάμε, να πάμε σε, κανένα, σε καμιά βραχονισίδα Παρακαλώ Ναι, ναι, ναι, ναι Ναι μόρα εδώ Ναι, ναι, η Βαλαβάνη Ναι, Τι είναι Ναι Τι ψηφίζουν Τα ίδια και τα ίδια μεγάλη Η Βαλαβάνη ζητάει τώρα αυτό που είπες 500 εκατομμύρια από το χαράτσι του 2013 Το αντιμνημονιακό χαράτσι τα ζητάει τώρα για να δώσει από αυτά 200 εκατομμύρια να κάνει κοινωνική πολιτική, μεγάλε να σου κλείσουν το στόμα. Άντε και σου λέω: Εγώ δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα μεγάλε. Πάνει: εποχές, εποχέ, ξέρω εγώ, που κούβε στο βουνό, πάνω. Λοιπόν και δεν μπορούμε. Άντε και μαζευτούμε 10 ζουρλί και πάμε σε κανα, κα, κα, καμιά βραχονισίδα. πάμε σε κανένα κορφοβούνι εδώ, το μαντρώνουμε εκεί πέρα να πούμε με τίποτα καραμπίνες και λέ, το ανακηρύσουμε ανεξάρτητο κράτο. Δηλαδή μιλάμε για τρέλα τώρα έτσι. Μιλάμε για τρέλα πια να, με, για να, να μην ξαναακούς ούτε Βαλαβάνι Ούτε Τσίπρα, ούτε Βενιζέλο ούτε δε, Χορτάσαμε, βαρεθήκαμε Μπουκώσαμε, μπουχτίσαμε από, από σωτήρες και από ήρωες Κοιτάξτε λοιπόν εκεί να πούμε με, Τι ιστορία είναι Γιατί η Βαλαβάνι δε χαρίζεται Ένας παλιός παππού Είχε απόλυτο δίκιο Που είπε κάποτε Αλουκάρι μου Να φοβάσαι από... Πρώην πόρνη Έλληνα εξ Αιγύπτου και πρώην κομμουνιστή, πρώην κομμουνιστή. Η Βαλαβάνη είναι κομμουνιστρία η γυναίκα Είναι κομμουνιστρία. They, they, Αυτή είναι λοιπόν μεγάλη Τους οποίους ε, ψήφισες Με νύχια και με δόντια Αυτή είναι που υποστηρίζουν την, ε, Δεν θα έλεγα την αξιοπρέπειά σου ε, Εντάξει οι που υποστηρίζουν το επόμενο δευτερόλεπτο της ζωής του παιδιού σου Τη ζωή του παιδιού σου βρες μου μια διαφορά εσύ της βαλαβάνει από το Θεοχάρη μην ξεχνάς τώρα ότι ο Θεοχάρης είναι και βουλευτής έτσι; <Τι> Το ψήφισαν και αυτό να γίνει βουλευτής <Τι> ε αυτός είναι χωρίστε <Τι> χωρίστε έλα Είναι πρώην κομμουνίστρια, πρώην. Ναι, τώρα είναι αριστερή. Ναι, ναι, ναι, ναι. Μη το αποκλά καθόλου που λε. Μη το αποκλάς, φίλε. Κατάλαβε, μεγάλε. Αυτή λοιπόν είναι πρώην κομμουνίστρια, τώρα είναι αριστερή. Είναι αυτή η αριστερή. Είναι σαν την Κρατασία. Τι χαμόγελο έχει αυτή η κρατασία; Την βλέπεις και ανοίγει η καρδιά σου Παρακαλώ Για πες, για πες, για πες <laughs> <laughs> Έλα, για <laughs> yeah. Τι κακούρι ρε τι λέει η Αγροατές λέει, Βρήκα λέει τη διαφορά μεταξύ Θεού Χάρη και Βαλαβάνη right, you... Η Βαλαβάνη θα το πω... Διαφορετικά από τη μου τη τηλεακροαδής Έχει περισσότερη Μεγαλύτερη τριχοφία Από το Θεό χάρη Ωχ μεγάλε Κοίτα και το λογαριασμό Κοίτα το λογαριασμό Κυρία μου και κυρία μου Έχουμε μεταξαναε Ότι σε αυτή τη χώρα περισσεύουν οι γερμανοτσουλιάδες Τα Ανάλγητα καθάρματα και οι τύποι τους οποίους πάντα χρησιμοποιεί το παρακράτος για να κυβερνάει αυτή τη χώρα. Όπως το κυβερνάει 200 χρόνια τώρα. Λοιπόν, σε άθλειες γκαρσονιέρες και υπόγεια, λοιπόν, στηβάζουν μετανάστες που βρίσκονται στο έλεος. Στο έλεος! το έλεος της μύρας. ξέρω εγώ τι να πω, αντί 5 ευρώ την ημέρα. Έτσι λοιπόν ο Ελινάρας που η κρίση του γεννάει ευκαιρίας Κερδίζει 100 ευρώ την ημέρα Βάζοντας 20 ανθρώπους σε 20 τετραγωνικά μέτρα Αντί 5 ευρώ το κεφάλι Αυτά βέβαια δεν μπορεί να τα βρει η κυβέρνηση Δεν μπορεί να τα βρει αυτά οι... Δεν μπορεί να τους βρουν αυτούς Σε παρακαλώ πάρα πολύ Απ' την άλλη όμως μεγάλε Πανηγυρίζουν λέει, γιατί πιάσανε το γιο του Μπόμπολα και ο γιο του Μπόμπολα έδωσε 1,8 και βγήκε όξο Εκείνο το οποίο βέβαια δεν σα ενημερώσαν Ότι δίνοντας 1,8 Διαγράφει περίπου 400 ή 600 τόσα Εκατομμύρια από κάτι άλλα κόλπα που χρωστάνει Γι' αυτό δεν σα ενημέρωσε κανένας Αλλά εσύ μεγάλε Ταλέπορο πατριώτη μου Επήρες τα χάκια σου You understood me με καταλαβαίνεις εσύ εκεί, εκεί παραπέρα Φίλε μου καλέ και καλή μου φίλη Τι είναι τα χάκια Λοιπόν yeah. πήρες τα χάκια σου τώρα Πα yeah. πα πα πα πα Η κυβέρνηση χτύπησε το μεγάλο κεφάλαιο yeah. Το χτύπησε σαχταπόδι. τα yeah. πόδι Επιχειρήσεις, μικρομεσαίες Μαγαζάκια και τα λοιπά Τέλος 5.000, 5.500 επιχειρήσεις από την αρχή του 2015 Κλείσαν κι αυτές Μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου. Έχουν μπει λουκέτα σε περισσότερες από 8.500 επιχειρήσεις Τις τελειώνουν μία-μία Τα τελειώνουν ένα-ένα τα κόλπα όλα Διότι ε, όπως καταλαβαίνεις ε, Μεγάλε ε, Πρέπει να κλείσουν όλες τις τρόφιγγες παραγωγής χρήματος Και πανηγυρίζουν διότι οι Έλληνες αυτοί με το τελευταίο εστέρημά τους είδαν από κάποιες πηγές πάνε και ανοίγουν συνέχεια καφετερίες, ουζερί, ταβέρνες, σουβλατζίδικα, νομίζοντας ότι θα λυθεί το θέμα έτσι. Αυτό δεν είναι μεγάλη ανάπτυξη, δεν είναι ε, αγορά. Όπως βλέπετε, ποσός τους ενδιαφέρει για την αγορά αυτή, για το, για το ότι κλείνουν αυτές οι, οι επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες, όποιας κατηγορίας κι αν είναι αυτές, από μαγαζί, ξέρω εγώ, από κομωτήριο μέχρι κατασκευής τσιμεντόλιθων, μικρομεσαία επιχείρηση. Δεν του ενδιαφέρει τίποτε μεγάλη. Απολύτως τίποτε. Our... Δεν ξέρω μέσα στο μυαλό τους πώς την έχουν την κατάσταση δηλαδή ότι η Ελλάδα θα ζήσει πληρώνοντας 2, 3, 4, 5 εκατομμύρια δημόσιου υπάλληλους και θα επιβιώνει η Ελλάδα. Με αυτή την κατάσταση, αυτό α, ξέρω, Αυτό ακριβώς έχετε στο κεφάλι σα. Με συγχωρείτε κιόλα που ρωτάω, ρε παιδιά. Ε, αυτό έχετε στο κεφάλι σας Σας ξαναρώτησα με αφορμή τι συντάξει. Κάποια εποχή, αν το μισθό ή τη σύνταξη σα την πάνε στα 200, 250, 300 ευρώ, τι θα κάνετε, θα κατεβάσετε την αδεδή στον δρόμο να του κάνει τάτσι-ντάτσι. Ερώτημα βάζουμε στο οποίο. Εμείς έχουμε την απάντηση αλλά την έχουμε μέσα στο κεφάλι μας Εσείς έχετε απάντηση σε αυτό Διότι μέρες μετράτε Μετράτε μέρες Για να έρθει αυτή η ιστορία θα, Για όσους λέει κατοχήρωσαν σύνταξη φέτος και εγώ πέρσι Θα είναι λέει κυλιόμενη σύνταξη Το, το θέμα είναι το εξής ένας άνθρωπος που δούλεψε 30-40 χρόνια και κατοχύρωσε σύνταξη φέτος είχε κάνει συμφωνία για καμία κυλιόμενη σύνταξη yeah. είχε κάνει καμία τέτοια συμφωνία με αυτό το κράτος το οποίο κάθε μήνα τους τάσταζε του ταπαιρνε κανονικά είχε κάνει δεν νομίζω έτσι δεν είναι ή κάμουν λάθος Ποιε συμφωνίες θα μου πεις εδώ μέσα σε μια νύχτα φύγανε κατακτήσεις ε, εκατονταετίας κατακτήσει ενός αιώνα, της ε, των εργατών και άλλων ομάδων του πληθυσμού και αυτή τη στιγμή αυτοί που τις καταργήσανε λέγε με Γεώργιο Παπαδρέου, Βενιζέλο και άλλους όχι απλώς έχουν λοβέρδο όχι απλώς έχουν στόμα δια να ομιλούν, θέλουν να επιβάλλουν και την ε, άποψή τους εκεί που γέλασα πραγματικά Γέλασα, ο Λοβέρδο απευθυνόμενο στο Βούτσι, στον υπουργό, του είπε: Δεν θα σα αφήσουμε εμεί και ο ελληνικό λαό! Ο, ο, ο Λοβέρδο, βέβαια θα μου πει: Αφού τον έχει 300 χρόνια εκεί, βουλευτή, ελληνικό λαό είναι, είναι. Έτσι τον νοεί εσύ. Με αυτό το μυαλό πορεύεσαι. Ό,τι κάνω. Μεγάλε 12 το μεσημέρι, κόχια, μην τυριέσαι. 12 η ώρα. Βρίστε Περιγαλώ Τυρί μακαρόνια καμπά Ο Βαρουφάκης Μεγάλη είναι διορισμένος εκεί που είναι Και το παιχνίδι του το παίζει μια χαρά Το θέμα είναι το εξής ότι ο άνεργος, ο άνεργος, ο οποίος σκέφτεται τώρα το μεσημέρι ότι θα φάει το παιδί του, δεν μπορεί να παίξει κανένα παιχνίδι. Μεγάλε, 12 η ώρα τώρα, όποπο, σε μία ώρα και ένα τέταρτο, λίγη η για να προσληφθούν 34.000 άνεργοι για πεντάμινα στου στους Δήμους. Τρεχάτε, μεγάλε, αξιοπρέπεια με δόσεις. Αξιοπρέπεια με δόσεις Θα σας δόκουνε Το μεσημέρι Μέχρι το μεσημέρι 34.000 Πεντάμινα Κατάλαβες που έφτασε Και τι Τι διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή Μια αριστερή κυβέρνηση Πεντάμινα Αυτό δεν είναι εργασία Με συγχωρείς και αριστερέ μου. Αυτό είναι σκλαβιά Θα μου πεις Άλλαξε τίποτα από την εποχή Που τους βάζαν στη σειρά Είμαι ψηφίζεις ή σε παίρνω για πέντε μήνες Όχι Κυρία μου και κυρία μου Δεν έχουμε μόνο τους εντόπιους Οι οποίοι δεν μπορούν να Υποστηρίξουν την αξιοπρέπεια μιας χώρας έχουμε και την επίθεση την οποία δέχεται η Ελλάδα πανταχώθεν από έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο των πληρωμένων καθαρμάτων Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτιών όπως είπαμε ηλεκτρονικού και έντυπου και τώρα λοιπόν βγήκαν χθε επειδή μίλησε ο Αλέξης όπως είπαμε την Μέρκελ και βγήκανε ειδικά οι γερμανικές εφημερίδες επιτιθέμενες τον Αλέξη του Τζίπρα και λιδωρώντας τον γιατί λέει ζήτησε λεφτά από την καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ Αυτό οι η, η Dies και άλλες φιλάδες, Αυτόν τον σκατών, Τον Γερμαναράδον Οι οποίοι είναι συμμαχοί σου μεγάλη έτσι Εγώ δεν ξεχνάω ότι είναι συμμαχοί σου αυτοί yeah. Ότι δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς αυτούς yeah. Διότι δεν ξέρω από ποια στιγμή ακριβώς Σου κάναν την ένεση Πάτησες το κουμπί και έγινες ε, ευρωπαϊστής yeah. Δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτούς λοιπόν Οπότε φάει τη λιδωρία τώρα δεν υπάρχει Όπως βλέπεις Ούτε έντυπο ούτε ηλεκτρονικό Μέσο Να υποστηρίξει Να αποκρούσει Αν θέλεις Αυτές τις λιδωρίες Απέναντι στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος Διότι έχουν ασχοληθούν με άλλα πράγματα οι άνθρωπες Έχουν ασχοληθούν Με, την, με τον πως θα κοιμηθεί Ο εντόπιος ψηφοφόρο. Λέγαμε λοιπόν Παρακαλώ Καλημέρα. Δε. Ναι, γιατί. Γιατί. Γιατί το λε αυτό. Μάλιστα. Γεια σου φίλε μου γεια σου Δεν έχω... Δεν Βλέπω εδώ Στο παράθυρο που βλέπω Βλέπω κάτι χελιδόνια μεγάλη Τα χελιδόνια ήρθαν και φέτος Πετάνε και τα χελιδόνια Τι γίνεται να πω Είλεγα λοιπόν στους αριστερούς Ότι η μεγαλύτερη υπηρεσία Που έχετε να προσφέρετε Σε αυτό τον τόπο Παρακαλώ Έλα. Ναι. Αναστοδόμηση. Αχ, το συναντάτε τώρα όχι γιατί ήσασταν αδιάβαστοι, γιατί διαβάζατε τότε. <μιχεδιά> ναι, διαβάζατε. Όπως διάβαζε ο και δεν κατάλαβε ότι ήταν χούντα. <μιχεδιά> δεν ξέρω αν με σύλληψε με σύλληψης παρακαλώ hey, μπορείστε καλώς τον εγώ <μπορείς> go καλημέρα έλα έγινε καλημέρα καλημέρα ήρθε ο Πικάσος και μας ζωγραφίζει τα ουράνια εδώ τι να κάνουμε Αγαπητοί μου αριστεροί, θέλετε να προσφέρετε μία μεγάλη υπηρεσία στον ελληνικό λαό. Σταματήστε να εμφανίζεστε στα μπουρδελοκάναλα και να δίνετε συνεντεύξεις και φωτογραφ... να φωτογραφίζεστε για τις φυλάδες του κόλλου. Αυτή θα είναι η μεγαλύτερη υπηρεσία την οποία θα προσφέρετε στον ελληνικό λαό. Αφήστε τους να τσαμπουνάνε κάθε μέρα με μπουμπούκους με βορύδιδες και να τρώνε τα σάλια τους μεταξύ του. εσείς γιατί πάτε εκεί τι ακριβώς υπηρεσία προσφέρετε σε αυτό το λαό πηγαίνοντας να αντιπαρατεθείτε με αυτά τα όρνια τη κλεισούρας τι ακριβώς υπηρεσία προσφέρετε στον ελληνικό λαό καμία έτσι δεν είναι σταματήστε σας λέω θα είναι η πρώτη και πολύ μεγάλη υπηρεσία πατριωτική ρε παιδί μου νο οποία θα προσφέρεται στον ελληνικό λαό. Λοιπόν, όλα ταλα είναι αγάπες και λέλουδα. Και λέλουδα. Τι να ακούσουμε τώρα, ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι. Καμιά ιδέα κάνας σάνθρωπας Θα ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι Και θα επιστρέψουμε Να κλείσουμε την εκπομπή Αφιερωμένο Σε όλους σας Με αγάπη Το αφιερωμένο στην κόρη μου που τη λένε Δεν είναι γυναίκα μου.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 η και η καρδιά, η ελευθερία. Μη με πικραίνεις αλοβιά, Μαρία. Μη με πικραίνεις αλοβιά, αλοβιά, αλοβιά, Μαρία.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 Μην επιμένει άλλο πια Μαρία, να με θυμάσαι στον ναλά Τα χρόνια δεν τα φέρνει πίσω, ήρθο καιρός, ήρθο καιρό πια να τη σκήσω, Εγίνει την παλιά φωτογραφία μη με πικραίνεις αλλοπιά, Αρία μη με πικραίνεις αλλοπιά, πιά Άλλο Αυτά, Αυτά Μαρία Κυρίες μου και κύριοι Τέλειψαμαν Σας λέμε πάντα Και τα αρχαία αρτινά μας να μαθαίνετε Τέλειψαμαν Μίνετε συντονισμένοι Στο ραδιόφωνο θα ακολουθήσουν τα γλήτια του καναλάρχου Ευχαριστούμε πάρα πολύ Για την ε, ακρόαση Την τιμή που μας κάνατε Και για τις ωραίες παρατηρήσεις σα Και ευχόμεθα να είσαστε πάντοτε πάρα πολύ καλά Γεια σας και χαρά σας fm steo